am büro skroi mor samet uste greins identität imörg i armen des για το πώς να μυρίζεις τον άνου και να αποκτάς τη δύναμη πάνω στα νερά στον κάτω κόσμο. <Το> Νέος, 28 ετών, με πλοίον τίνιον, έφτασε εις τούτο το Συριακό επίνιον ο Έμις, με την πρόθεση να μάθει μυροπόλη. <Το> Όμως αρρώστησε εις τον πλούμι. Και μόλις απεβιβάστη Πέθανε Η ταφή του Πτωχοτάτη Έγινε εδώ Όλες ώρε ώρες πριν πεθάνει Κάτι ψιθύρισε Για οικία Για πολλοί γέροντας γονείς Μα ποιοι τούτη, Δεν εγνώριζε κανείς Μήτε πια η πατρίς του Με στο μέγα πανελλήνιον Καλύτερα γιατί έτσι ενώ κοίτανε κρό σε αυτό το επίνιον, θα τον ελπίζουν πάντα οι γονεί του ζωντανό. ε, τέμπτ, Κεφάλαιο για το πώς να μην πεθανείς δεύτερη φορά στον κάτω κόσμο. Ο κλήτο ένα συμπαθητικό παιδί περίπου 23 ετών, με αρρή στην αγωγή, με σπάνια ελληνομάθεια, είναι άρρωστος βαριά. Τον ύβρο πυρετό που φέτος θέρισε στην Αλεξάνδρεια. Τον ύβρε ο πυρετός, εξαντλημένο κι ο από τον καίμο που ο του, ένας νέος ηθοποιός, έπαυσε να τον αγαπά και να τον θέλει. Είναι άρρωστος βαριά και τρέμουν οι γονείς του. Και μια γριά υπηρέτρια που τον μεγάλωσε, τρέμει κι αυτή για την ζωή του κλήτου. Με στην δυνήν ανησυχία τη. Στο νου έρχεται ένα είδωλο που λάτρευε μικρή πριν μπει αυτού η πυρέτρια σε σπίτι χριστιανών επιφανών και χριστιανέψη. Παίρνει κρυφά κάτι πλακούντια και κρασί και μέλι. Τα πάει στο είδωλο μπροστά. Όσα θυμάται μέλι της οικεσίας ψάλλει. Άκρες μέσες. Η κουτί δεν νιώθει που τον μαύρον δαίμονα Λίγο τον μέλι αν γιάνει ή αν δεν γιάνει ένας χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, εξίσου έγκυροι όλοι, με τους οποίους μπορούμε να διατυπώσουμε την ουσία του καβαφικού νεοτερισμού. Εγώ θα έλεγα πως ό,τι άλλο κι αν κάνει ταυτόχρονα ο Καβάφης, λειτουργεί και λίγο σαν νεκρομάντης. Μιλάει με έναν βυθισμένο κόσμο και του ξαναδίνει φωνή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ηθικό θεμέλιο της περίφημης ηρωνίας του. Ότι η ηρωνία του, που είναι θεμελιώδης στρατηγική στο έργο του, θεμελιώνεται κι αυτή με τη σειρά της πάνω σε ένα άλλο βαθύτερο μετέχνιο. Πάνω σε μια άλλη εκκρεμότητα, όχι πια ανάμεσα σε δύο νοήματα που τυπικά θα απέκλειαν το ένα το άλλο, αλλά ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ο Καβάφης καθυστερεί επάπειρον στο σημείο όπου ο κόσμος των νεκρών και ο κόσμος των ζωντανών συναντώνται και εν μέρη διαχέονται ο ένας μες τον άλλον. Και γι' αυτό διάλεξα να διαβάσω δύο ποιηματά του σαν να ήσαν κεφάλαια από την περίφημη Αιγυπτιακή βίβλιο των νεκρών. Διακινδυνεύοντας βέβαια την εκφορά αιγυπτιακών λέξεων με τρόπο που έτσι κι αλλιώ θα ακούσε από μόνος του να αναστήσει νεκρούς. Εκείνο όμως που επίση πετυχαίνει ο Καβάφης κατά αυτόν τον τρόπο, έμεσα όπως κάνει τα πάντα είναι να μα μεταφέρει και μιαν είδηση την οποία πολλοί θα θέλαμε να μην είχαμε ακούσει. Την είδηση μιας επιμηξία στην οποία οφείλουμε την ίδια μας την υπόσταση. Την είδηση για το κράμα εκείνο το οποίο είναι πάντα η μια όψη του νομίσματος, όταν η άλλη του όψη είναι το Μέγα Πανελλήνιον. Την είδηση για την ισότιμη σειροή σύρων, Αρμένιων, Εβραίων, Αιγυπτίων, Ελλήνων και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζουν να μιλάν την κοινή τους γλώσσα. Με δύο λόγια, ο Καβάφης είναι ο ποιητή που κατεξοχήν μας διδάσκει ότι αρχίζουμε εκεί που τελειώνει η αυταρεσκία μας και η εθνική μας περιχαράκωση, γιατί δεν είμαστε παιδιά κάποιας φανταστικής καθαρότητας, είμαστε παιδιά της πραγματικής επιμηξία. Και τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα δεν είναι τα ελληνικά που κατέρευσαν ως εμά από το ύψος του Θουκυδίδη και του Πλάτωνος. Είναι τα ελληνικά όπως διηθήθηκαν μέσα από πολλούς πληθυσμούς, έτσι όπως οι πληθυσμοί αυτοί κατάφερναν να τα μιλήσουν, αλλάζοντά. τα. Γι' αυτό και τώρα, σαν να παίρνω το δικαίωμα που άσκησε ο νεκρομάντης Καβάφης και να το διευρύνω, θα διαβάσω όχι πια καβάφικά ποίηματα, αλλά απευθείας, «Φωνές νεκρών», τρεις επιστολές που η πρώτη γράφτηκε τον πρώτο αιώνα προ Χριστού και οι άλλες δύο τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. και έπειτα, ακόμη πιο βαθιά, απ' την Αιθιοπία θα διαβάσουμε την επιστολή ενός πολέμαρχου, σε εντελώ πια κουτσάκια στραβά ελληνικά, όμως αυτά τα υποτυπώδη ελληνικά που μοιάζουν πάρα πολύ ένα βήμα μόλις απέχουν από τα δικά μας τα σημερινά. Εμένα μου φαίνονται πραγματικά σαν ένα είδος ακρόασης από έναν άλλο κόσμο, βυθισμένο, αλλά και απόλυτα δικό μας. Okay. Με τη λαχότος okay. του πατρός μου των δύο, εμέ μένοντα εν το δηλουμένο ιερό, άλλα δε τρία αδέλφια μου, εν τη προηρημένη κόμη. Τούτον δε διασιωμένον υπό των εν τη κόμη αρχόντον, καθότι προσπίπτημι, δε ομοιμών με θικαιτίας θεοί σωτήρες ευεργέτε, εμβλέψαντες είστε εμέ, ότι οὐ εξελφθόν εκ του ιερού αντιλαβέστε αυτόν, και εις την εκείνον ορφάνιαν, προστάξει, γράψε κηδεία το στρατηγό, προνοηθήνε, όσοι στο λοιπόν, ουθείς ούτε διασύσει, ούτε περισπάσει αυτούς τον προ τι πραγματείες. Δια το εκείνους, εμή πορίζοντας, τους άρτους εμέ διατρεφεί. περιώνει γράφης Μέλιμι. Όταν εισελθείς καλή ώρα, ευρύσεις είδηση. Ασπάζεται σε πολλά, ο πατήρ σου ορίων και η μήτρη σου Ερμιώνη και ο Πάρθος και η σύμβιο αυτού και η Ορηγενία και η Ουλιανός και Ασκληπιάδης και Διονύσιος και η σύμβιο αυτού και τα Παιδεία και ο Ιερεύς και Ερμαίων και τα αβάσκαντά σου θρεπτάρια κατ' όνομα πάντες. Αμμόνιος ταχνουνί, τη αδελφή πολλά χέρα. Πρόμεν πάντων, εύχομαι σε υγιένη και το προσκύνημά σου πιο κάθε στην ημέρα. Ασπάζομαι πολλά των αγαθότατων μου Ιών λέων. Μία μελίση στο υιό μου. Ασπάζομαι σέντρης και ασπάζομαι τη μητέρα σου. Ασπάζομαι παγνουμή, ομοίω και παγνουμή νεότερων. Γόργευσον το υιό μου έως απελθόμεν εις τον τόπο μου. Εάν απελθώ εις των τόπων και ειδώ των τόπων, πέμψω επί σε, και ελέψεις εις πιλούσι, και ελεύσωμε επί σε πυλούσιν, ασπάζομε στεχές παχράς «Εγώ Σιλκό, Βασιλείς Κοσμουβαδών και όλων των Αιθιώπων, ήλθον εις και τάφι Άπαξ δύο. Επολέμησε μετά των Βλεμίων και ο Θεός έδωκεν το νίκημα μετά των τριών Άπαξ. Ενίκησα πάλι και εκράτησα τα σπόλει αυτών. Εκαθέστη μετά των Ωχλων. Το μεν πρώτον Άπαξ ενίκησα αυτόν. Και αυτοί, ηξίωσαν με, επίησα ειρήνη με ταυτόν, και όμως αν με τα είδωλα αυτών, και επίστευσα τον όρχων αυτών, ω καλοί οι συνάνθρωποι, αναχωρίθμοι ει τα άνω μέρη. Ότε γεγονέμιν βασιλίσκος, ουκύ απήλθον όλο ο πίσω των άλλων βασιλέων, αλλά ακμήν έμπροσθεν αυτών. Ιγάρ φιλονικού συμμετεμού, ου καφού αυτού καθεζόμενοι η χώρα αυτών. Ιμή κατηξίωσαν με και παρακαλούσαν. Εγώ γαρ, η κάτω μέρη, λέον και εις άνο μέρη, Άρξ, δηλαδή άρτος. Ιμή. Επολέμησα μετά των βλεμίων, από πρίμεως έως τέλμεως, ενάπαξ και οι άλλοι νουβαδών ανοτέρο. Επόρθησα τας χώρας αυτών, επειδή σου συμμετεμού, η δεσπότε των άλλων εθνών, ηφιλονικού συμμετεμού, Ου καφό αυτού καθεστίνει στην σκιά, η μη σήμη και ουκ έποκαν ηρών έσω στην οικία αυτών. <Στοί> Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργο Κοροπούλη.